Στην μάχη αυτή, αξιοποιούμε διαρκώ νέα εργαλεία πολιτική μέχρι να καταλάβουν όλοι και θα έλεγα ειδικά οι πολιεθνικέ εταιρείε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Τι Κατήπατε! Τι είπατε! Τον τζεκάνδρα δεν Θέλετε λίγο να πείτε, τι είπατε, το επαναλάβετε! Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Χωρίτερα, και για ε, να Ένας διάολος παίζει από χτες. Την αρχή την έκανε η κυρία Φωτίου στη Βουλή, σε μια επιτροπή εκεί, που ήταν και η Όλγα Κεφαλογιάννη, κάπως το είπε, της ξέφυγε, η κυρία φωτί νόμιζε ότι το γράφει το μικρόφωνο, ακούστηκε πάντως, το πιάνει η Κεφαλογιάννη και έκανε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Κεφαλογιάννη ρωτούσε δυο, τρεις φορές, Τι είπατε, τι είπατε και τι είναι αυτά τα πράγματα και πώ μιλάτε έτσι εδώ μέσα. Και είπατε κακιά κουβέντα και ψωμί και τιμωρία στην κυρία, Ζαβολιάρα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Και από αυτό έμεινε το τι είπατε σε δεύτερη έκδοση πια. Το έχουμε στην πρώτη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε δεύτερη από την Κεφαλογιάννη. Όλοι θυμούνται ότι ο τουρισμό στην περίοδο εκείνη κινήθηκε <στολίου> <χειρίστηκε στολίου> πραγματικά στο. <στολίου> τι είπατε, Τι είπατε, Κατ' Τι είπατε, Θέλετε λίγο να πείτε, Θέλετε να το επαναλάβετε. Está aqui no Είμα είναι κανονισμός <Καισίλυνα> Εδώ δεν ξέρετε Βασική <Καισίλυνα> κοινωνική συμπεριφορά Όταν εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο yeah. Μέσα στο κοινοβούλιο yeah. δε, δε, Μάλλον δεν ακούσατε τι είπε <Καισίλυνα> Και δεν ακούσατε, θέλω δε. να το επαναλάβω Ως <Καισίλυνα> γνωστόν κύριε πρόεδρε Ούτε πήρατε ε, είδηση εσεί Τίποτα έπρεπες Γιατί αλλιώς θα με είχατε σταματήσει Όπως έχετε την αρμοδιότητα Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε <Καισίλυνα> Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε Όλοι θυμούνται ότι ο τουρισμός στην περίοδο Ά, εκείνη κινήθηκε πραγματικά στο <Τι> είπατε Όπως λέει η κυρία Φωτίου Δεν υπόθηκε τίποτα Τίποτα δεν έγινε Κυρίε Πρόεδρε δεν το πήρατε χαμπάρι mm. Άρα όπαξε και δεν το πήρα χαμπάρι Δεν έχουμε βίντεο Τέλο, βίντεο έχουμε δηλαδή, τέλο δεν έχει συμβεί τίποτα. Όλο αυτό έγινε για να αναστατωθεί η Όλογα Κεφαλουγιάννη και, και να βγάλει αυτήν την ατάκα. Αυτή η αντίληψη πολιτικών που κάνουν κάτι το βλέπουμε όλοι μπροστά στα μάτια μα ή στα αυτιά μα. Και αμέσω μετά έρχονται και λένε δεν έγινε έτσι. Όλο αυτό που ακούτε είναι από το μυαλό σα. Συνηθίζεται πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο Αβγεννάκη είχε εκεί κάτι επεισόδια με τον υπάλληλο στο αεροδρόμιο. Όπως θα έχετε δει το βίντεο κυκλοφορεί ευραίως την Παρασκευή έγινε, από βγήκε το βίντεο, τρέχει να τα μαζέψει και λέει όπου βγαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που όλοι βλέπουμε. Πρώτα πρώτα θα μετρέψετε να, να ζητήσω συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά και για τη συγγνώμη και από τον υπάλληλο τη εταιρεία. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε. Ε, στην αγωνία μου και στο μου να προλάβω την πτήση Υπήρξε μια διαξισμό, αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλλεκτικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλεκτρικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Όπως είναι είδαμε να χειροδική αφήστε το όλας, κύριε πρόσμα. Υπουργέ. Είδαμε και μια <συνήθεια> χειροδικία εδώ. Εδώ αρπάζετε το τηλέφωνο από τα χέρια και Υπουργέ. Όχι, καμία καμία δεν όλα αυτά που Κάθε υπερβολή όλα αυτά που γράφονται. Βλέπουμε βέβαια τον Αβγενάκη να ρίχνει από το γραφείο διάφορα πράγματα. Να αρπάζει το τηλέφωνο και να σπρώχνει τον άνθρωπο εκεί, τον υπάλληλο. Φαντάζομαι όλο αυτό δεν έγινε σε ησυχία. Δεν ήταν βουβό του βοβού κινηματογράφου. Εμεί από το βίντεο ασφαλείας το βλέπουμε έτσι βουβό. Εκεί θα έπεσαν και γαλλικά και ιταλικά και άλλε γλώσσε. Και κυρίω αυτή η αντίληψη του ξέρει ποιο είμαι εγώ. Είμαι υπουργό και όλα τα υπόλοιπα γιατί αυτό είναι το στυλ. Του Αβγενάκη στη συγκεκριμένη στιγμή, αν το παρακολουθήσει κανεί το βίντεο, θα καταλάβει. Τον βγάλανε σήμερα το πρωί στο Σκάκ. και ο μου του είπε: Μα βλέπουμε χειροδικία. Και ο Παυλόπουλο, Όχι, δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν έγινε έτσι. Ε, με ένα απλό τζαρτζάρισμα, μια κίνηση αγάπη, φιλοφρόνηση. Ποιο ξέρει πώ το έχει στο μυαλό του Αβγενάκη. Του έκανα και δεύτερη ερώτηση: Περί τι, αν θα παρετηθεί. Σκέφτεστε το... να παρετηθείτε και από τα καθήκοντά σα. Δεν υπάρχει καμία σκέψη. Καμία σκέψη από την ώρα, μάλιστα, mm. που το περιστατικό επαναλαμβάνω έχει πάρει μια μορφή σε επίπεδο επικοινωνία εντελώς, εντελώς λαθασμένη και ξένη προς, προς τα πραγματικά γεγονότα Δεν υπάρχει mm. καμία χειροδικία, mm -hmm. καμία χειροδικία, καμία λιποθυμία Ο κύριος Αυγενάκης, μιας και είπατε το όνομά του, έχει επιδείξει προκλητικές συμπεριφορές και σε άλλες χρονικές στιγμές. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Σηκώνει το χέρι του με το κινητό και χτυπάει Στο έναν βίντεο. άνθρωπο. Είναι άλλη τάξη ο είναι, είναι δύσκολη η, η θέση μου γιατί με τον συγκεκριμένο βουλευτή και πρώην υπουργό Στο είχα βίντεο. μια πάρα πολύ... Ε, σημαντική συνεργασία όταν ήμανα και εγώ στην Εολαία και ήταν ε, στο κόμμα ε, και έχει προσπαθήσει και εκείνος αυτό, πάρα πολύ ε, να φέρει αποτέλεσμα σε δύσκολα χαρτοφυλάκια δεν είναι καλή ανθρωποφαγία, δεν είναι καλή ανθρωποφαγία είναι, είναι νομίζω ένα από τα άσχημα της εποχής που ζούμε Ο κυβερνητικός εκπρόσωπο σήμερα το πρωί στον Αντένα μίλησε για ανθρωποφαγία και σωστά. Αμέσω πέσαμε να φάμε έναν πρώην υπουργό που πήγε να χτυπήσει ή χτύπησε ή έσπρωξε ή έκανε θέμα τεράστιο απέναντι σε έναν ανίσχυρο υπάλληλο. Όταν έχει μπροστά του έναν πρώην υπουργό τη κυβέρνηση, αμέσω ανθρωποφαγία. Να πέσουν να το φάμε. Ζητάνε κόμματα την παρέτησή του. Έχουν βγει ανακοινώσει για μια καθεστωτική συμπεριφορά. Το καταλαβαίνει ο καθένα για μια αλαζονία, μια βία ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ σωστά ο κύριο Μαρινάκη μίλησε για ανθρωποφαγία. Μα αν δεν γίνει τώρα ανθρωποφαγία, πότε θα γίνει η ανθρωποφαγία. Γι' αυτό υπάρχει ανθρωποφαγία. Για τέτοιε περιπτώσει και πρέπει να γίνεται και πιο έντονη ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτέ οι περιπτώσει. Το καλό είναι ότι ο κύριο Μαρινάκη είναι και στη σωστή πλευρά τη ιστορία μαζί με τον Πρωθυπουργό. Ε, έχω την τιμή να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, και έναν Πρωθυπουργό που είναι στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Μπράβο! Και παρά τα πολλά προβλήματα που ακόμα πρέπει να επιληθούν και αντιμετωπίζουν οι πολίτες την καθημερινότητά τους, ειδικά σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, οχύρωσης της χώρας, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μετσοτάκη, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα μέχρι το 2019. Yes, yes, yes, yes, yes. <音楽><音楽> ε, έχω την τιμή να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που είναι στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Una de λοιπόν, ο κύριος, η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε λόγω τη ισότητα των γάμων μόνο. Mm. Προφανώ, εκεί τιμωρήθηκε από ένα, ε, από ένα κοινό που ψήφισε τον κύριο Βελόπουλο και άλλε λύσει. Mm. Αλλά έχασε και το προευτικό κέντρο. Ξέρετε γιατί, Γιατί? Γιατί εμεί επικοινωνήσαμε το ψέμα τη οικονομική πολιτική τη. Μπράβο! Yeah. Από Μαρινάκι, μέσω των Εσκάπε περάσαμε στον Κασελάκη. Mm. Ο οποίο έδωσε συνέντευξη χθε. Είχε και Μούση 20 μέρες στην Αμερική, θα είναι το πένθος από το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε με Μούση και είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα χθες στον Άλφα μεταξύ αυτών αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε μάχη και ξεβράκωσε την Νέα Δημοκρατία τα βιντεάκια δηλαδή του Κασελάκη. Ε, δεν ξέρω, έχει μάθει καλά ελληνικά πια ο Στέφανος Κασελάκης γιατί μας είχε ζητήσει δύο μήνες για να μάθει τα τέλεια ελληνικά τα έχει μάθει τέλεια παρόλα αυτά οι διατυπώσεις του έχουν πολύ ενδιαφέρον και προκαλούν πάρα πάρα πολύ γέλιο Πρέπει να λογιστούμε ότι πάλι όπως παρέλαβα ένα κόμμα από το 17,8% το οποίο σε μια ευρωεκλογή που πάει φουλ δεξιά έμεινε σε σταθερά επίπεδα Έτσι παρέλαβα και μια νέα δημοκρατία στο που τώρα είναι στο 28% Όπω παρέλαβα ένα κόμμα από το 17,8% το οποίο έμεινε σε σταθερά επίπεδα Έτσι παρέλαβα και μια νέα δημοκρατία του 41%. που τώρα είναι στο 28% Παίρνει ένα κόμμα, παρέλαβε, ένα κόμμα, το παρέλαβε είναι το θέμα Ένα κόμμα το δικό του, ε, όσο δικό του είναι Από το 18% το πήγε 14% αυτό το θεωρεί σταθερά Ότι έχουμε μείνει... σε σταθερά επίπεδα, όντως 18 με 14, 3,5 μονάδες πόσο είναι, 17 κάτι με 14, είναι σταθερά επίπεδα, το καταλαβαίνει ο καθένα. το ωραίο είναι ότι παρέλαβε τη Νέα Δημοκρατία ο ίδιος όμως την παρέλαβε, 41% και την έριξε, ο ίδιος την έριξε, στο 28% αυτό, το έχει μέσα στο μυαλό του, είναι πολύ ικανοποιημένοι, μπράβο 6 μήνες πρόεδρος, 7-8 πόσο έχει συμπληρώσει από το Σεπτέμβριο κατάφερε να ρίξει Το κόμμα που παρέλαβε το δικό του, το απέναντι, με 41%, το έριξε στο 28%. Πώς έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι προσωπικά εγώ είχα ηγηθεί της πολύ σκληρή αντιπολίτευσης mm -hmm. απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως με τα πορυπαντικά και τη φέτα πολλοί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή την κοροϊδία mm -hmm. των υπουργών τους. <Τοχελίου> <Τοχελίου> Σάφνα βρώτα φέτα. Αυτό το βίντεο με τη φέτα πρέπει να συνέβαλε πολύ από το 41 που παρέλαβε την να πάει πέντε μονάδε κάτω, να πάει στο 36. Μετά ένα άλλο βίντεο με τα απορριπαντικά πρέπει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δύο-τρία δύο, μονάδε και πέντε-έξι βίντεο ακόμη. Αυτό με τη φάρλη ειδικά που τη φωνάζει, πρέπει να ρίξει άλλε τρει μονάδε. Να βγει και το 14 κάτω, το 28 τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει παραλάβει το 28. Πέφτει και ο ίδιο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Και θα κάνει με πέντε-έξι βίντεο ακόμα. Εκεί θα κρυθεί. Για πέντε βίντεο μιλάμε. Θα γίνουν και αυτά στο TikTok και θα την παραλάβει πιο κάτω τη Νέα Δημοκρατία και μαζί με αυτόν. και όλοι εμείς. Άρα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν αποτύχανε. Καρχάς, δεν θεωρώ ότι αποτύχαμε στον εκλογικό μας στόχο. Μπράβο! Yeah! Δηλαδή, όταν έχεις την Νέα Δημοκρατία, πέρα από ότι παρέλαβες, ας το Επίσης, πούμε δικώς, παραλάβαμε yeah. ακόμα στο 17,8% yeah? το οποίο πήτε, πήγε στο 14,9% Μπράβο! Yeah! Yeah! Με δύο διασπάσεις, mm. είναι μεγάλη μεταβλητότητα στη μέση και το καθεξής. Λοιπόν, εάν προσθέσεις, όπως έχω πει, και την ε, διάσπαση μέσα σε αυτό, είναι παρόμοιο το ποσοστό πανεκά. Τι κάνει εδώ, το κάνει συνέχεια. Λέει, πήραμε 14, είχε 17-18, είναι 3%-2,5% και κάτι που πήρε η νέα αριστερά, άρα αν τα προσθέσεις αυτά είμαστε στα ίδια. Μα δεν είναι όμως εκεί. Έχουνε φύγει άλλοι, γιατί αν προσθέσουμε... και άλλο ένα 5% από τη Νέα Δημοκρατία που κάποτε είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ έχει 17 και 3, 20 ή 5, 22 και αν προσθέσουμε και κάτι που σε κάποιες εκλογές α, του Μελανσόν το ποσοστό 25, 25 και 17 γιατί να μην κάνουν και αυτή την πρόσθεση αφού κάνει τη μία να κάνει και την άλλη οπότε το 40 το Θέλω να πω παρέλαβε ένα κόμμα του 17,8%. Το πήγε στις ευρωεκλογέ στην πρώτη κρίσιμη μάχη, 14 ακόμα κάτι. Μπορεί άνετα με αυτές τις προσθέσεις να το πάει 40, 50, 100, 100 200, 508 000, που λέγε και ο Αλαφούζος. Οπότε είναι θέμα αριθμητικής και μαθηματικών. Τα πάει πάρα πολύ καλά και κυρίως πολύ καλό πολιτικό σκεπτικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Προσθέτει ό,τι να είναι και βγάζει νικηφόρο αποτέλεσμα για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι Κάτι κάναμε σωστά. Στην πρώτη μα συνάντηση στο γραφείο. Την είχα, είχα πει για να τροπή, το θέμα. Βουλή είχατε πει ότι ο Σύρι θα είναι πρωτοκόμμα σε ευρωεκλογέ. Όχι, δεν είχα πει ότι θα είναι πρωτοκόμμα. Πρωτοκόμμα είχα πει ότι αυτό είναι ο στόχο μα. Και λέω. πάντα είναι ο στόχο μα αυτό. Αυτό λέω. Αυτός. Λέω. Αυτός είναι ο στόχο τη εξωτερική συμπολίτευση. <σχειά> πάντα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει για να είναι πρωτοκόμμα. Πρέπει να μειώσει τη διαφορά σου με το πρωτοκόμμα. Έτσι δεν είναι, μαθηματικά. <σχειά> Άρα λοιπόν, όταν έχει 23%, 23 διαφορά και το κάνει 13%, κάτι κάνει σωστά. <στοί> Άρα λοιπόν, όταν έχεις 23% 23% διαφορά και το κάνεις 13% κάτι κάνει σωστά. Βρε ηλίθιε ζών! Τι είπατε, θέλετε λίγο να πείτε, τι είπατε, θα το το επαναλάβετε. Άρα λοιπόν, όταν έχεις 23% διαφορά και το κάνεις 13% κάτι κάνει σωστά. Ο Κασελάκη είναι πάρα πολύ καλός και δεν ξέρω ποιε θα είναι οι ανακατατάξεις, οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να παραμείνει ως αρχηγός κόμματο, γιατί έχει πολύ ωραίο πολιτικό σκεπτικό, έχει ε, την ανάλυση μέσα του, ακούσατε εδώ τι ωραία που τα λέει, ε, κατάφερε το 23 να το κάνει 13, άρα διαφορά, άρα δε φτιά με Τσοτάκης. Σε όλο αυτό, κακό στην Νέα Δημοκρατία σφάζονται επίσης και βγαίνει ο Σαμαράς και κάνει αυτά που κάνει και ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκη και οι υπουργοί και οι βουλευτές το κατάφερε μόνος του ο Κασελάκης γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του. Αυτός φταίει για την πτώση της Νέα Δημοκρατίας, όχι η ακρίβεια, όχι οι φόροι, όχι το νόμος για το γάμο των γαίοι γιατί εκεί τα έχουν αποδώσει. Άλλοι αναλυτές. Ο Κασελάκης πιστεύει ότι ο ίδιο συνέβαλε με τη Φέτα και τα απορριπαντικά, αυτό το βίντεο, το συγκεκριμένο, να πέσει να ρίξει τη νέα δημοκρατία. Την παρέλαβε έτσι, την παραδίδει έτσι, ο ίδιο το κατάφερε. Αυτό είναι κείμενο κανονικό άτυρα να νομίζει κάποιο ότι όλα γίνονται επειδή ο ίδιο υπάρχει απλά. Ε, το λένε κάποιοι παλιοί ότι η μίγα που κάθεται στο πίσω μέρο του κάρου νομίζω ότι η εικόνη που σηκώνεται δημιουργείται από τη μήγα. Κάπως έτσι το έχει δει ο Κασελάκης, αλλάζουμε, ωραίο και πολύ καλά το έχει δει και πρέπει να το βλέπει έτσι γιατί εμάς εδώ όπως καταλαβαίνετε μας διευκολύνει πάρα πολύ και μας ε, ε, ξύνει λίγο τη σκέψη και το μυαλό και τα ένστικτα, τα άγρια. Όταν λέει τέτοιου τύπου ανοησίες με, ο καθένας καταλαβαίνει πόσο ωραία περνάμε όταν τα ακούμε και όταν τα ακούμε και όλοι μαζί εδώ τώρα αυτή την... Ωρα, όπως αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου, η οποία είναι ευρωβουλευτριά μας, θα πάει στην ευρωβουλή, έχει πάει δηλαδή, και μιλάει για τη Λεπέν και για όλο αυτό το, όλο αυτή τη μαυρίλα της Ευρώπης. Συστήριζετε Λεπέν εκεί Φυσικά ποιον θα Είναι δυνατόν Ποιον θα στήριζα τον Μελανσόν Καλίμουν Ή τον κύριο Μακρόν που έχει Πλέον έχει ανοίξει τα σύνορα Και έκανε την ολόκληρη το Παρίσι Το έχει μετατρέψει σε ένα γκέτο Το Παρίσι έχει αλλωθεί Είναι ακροδεξιάκη η Ποια είναι ακροδεξιά Είναι ακροδεξιά Εμένα ρωτάτε. Εσά ποια είναι η άποψή σα. Εσεί θα μα πείτε. Εγώ λέω ότι είναι ακροδεξιά. Εσείς το είναι. πιστεύετε ότι είναι ακροδεξιά. Ε, δεν είναι ακροδεξιά. Λέω ότι δεν είναι κεντρώα. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε καμία περίπτωση. τι γίνεται. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ναι. Που πλέον όποιο γράφει με το δεξί του χέρι θα τον βαφτίζουμε ακροδεξιό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και στα κανάλια και γενικότερα στα μέσα, γιατί χρησιμοποιείται καταχρηστικά τελείω αυτό ο όρο, ο οποίο ουσιαστικά εκπροσωπεί μια ιδεολογία. Ναι, σαφέστατα ναι, ναι, δηλαδή. Σώλος, σώλος. Αλλά δυστυχώ βλέπω ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τον όρο, μάλλον δεν γνωρίζουν περί της ιδεολογία τη ακροδεξιά. Δεν ξέρουν ναι, και πρέπει να μα πει κύριε κυρία και μα λέει ότι όλοι αυτοί. Η Μελώνη, η Λεπέν και άλλοι, φαντάζομαι, ο Όρμπαν, όλοι αυτοί δεν είναι ακροδεξιά σύμφωνα πάντα με τη λογική της. Ναι, είναι ακροδεξί του κερατά, αυτό ισχύει. Είναι φιλοναζί, είναι ρατσιστέ, είναι μισάνθρωποι και παλιάνθρωποι. Όλοι αυτοί που δεν είναι ακροδεξί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Η Λεπέν, η Μελώνη, η Πολωνία, η Ουγγαρία, εμεί ω φωνή λογικής. Ο κύριο Αμαρά, ο κύριο Καραμανλής. Ο κύριο Αμαρά είναι ηλί. Δεν είναι ακροδεξί. Η Λεπέν, η Μελώνη, η Πολωνία, η Ουγγαρία, εμεί ως φωνή λογική. Ο κύριο Αμαρά, ο κύριο Καραμανλής... Ο κύριο Αμαρά είναι Δεν είναι ακροδεξί. Κάτσε διάλογο με τη Δεν είναι ακροδεξιοί, οπότε το κρατάμε αυτό για να πορευτούμε, για να ξέρουμε τι ακριβώ είναι ακροδεξί και πρέπει να μάθουν δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι αναλυτέ που κατατάσσουν και βάζουν ταμπέλε. Να μην βάζουν ταμπέλα στη Λεπέν ότι είναι ακροδεξιά, ή στον Όρμπαν, ή στη Μελώνη που είχε και αγγελωτού σταυρού. Έκανε μια συγκέντρωση με αγγελωτού σταυρού από κάτω και ανάβανε και φωτιέ. Τίποτα. Όλα αυτά είναι κεντρώα πράγματα. Είναι του κέντρου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. ακροδεξιά στο κέντρο είναι και το Πασόκ μάλλον εκεί δεν είναι κέντρο αριστερά Όπως κοιτάμε κέντρο αριστερά το Πασόκ το οποίο έχει πρόεδρο πάνε σε εκλογέ να βγάλουν καινούριο πρόεδρο δεν ξέρουμε θα βγει ο Νιν πρόεδρος ο οποίος όμως Νιν πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε μας έκανε μια παρέθμιση των θετικών τη θητείας του και μίλησε για την αλλαγή πίστα. Τι είναι σήμερα το Πασόκ, Εγώ είμαι δύο χρόνια πρόεδρο. Γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ με αντιμετωπίζετε, Λες και είμαι πολλά χρόνια πρόεδρο και έχουμε αστοχίε. Εγώ ανέλαβα ένα Πασόκ που ήταν περίπου στο 8%. Το Πασόκ σήμερα είναι με 13%. Το Πασόκ έχει ρυθμίσει στα χρέη του. Το Πασόκ ξανά έκανε οργανώσει σε όλη την Ελλάδα. Το Πασόκ κέρδισε σε πάρα πολλέ πόλει του Δήμου. Πήρε δύο περιφέρειες με ανθρώπου που ήταν στο δικό μα ιδεολογικό πλαίσιο. Το Πασόκ βήμα-βήμα έχει αλλάξει πίστα. Με μένα το πασό πήγε σε μια άλλη πίστα Όχι τέτοια πίστα, όχι πίστα πανηγυριού, όχι γλεντιού πίστα Πίστα πολιτική Έχει αλλάξει πίστα με τον Νικό Ανδουρλά και όπως ακούσαμε Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το εκτίμησε και ο κόσμο. Πολύ αυτό Αλλά όμως δεν είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να αλλάξει πίστα στο κόμμα του Υπάρχουν άλλοι που έχουν αλλάξει πίστα στη χώρα τους. Ταυτόχρονα, όπως σας είπα, προχωράμε σε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας. Πιστεύω ότι με τον τρόπο της, δηλαδή, η Ελλάδα, για να το πω λαϊκά το λέγανε τα παιδιά μας, αλλάζει πίστα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια νέα πίστα, να το πω διαφορετικά. Την πίστα μου μέσα Όπως λέμε συνήθως εδώ Τσίπρας που έχουμε αλλάξει πίστα όντω είχαμε αλλάξει με Τσίπρα Κυριάκος Μητσοτάκης εννοείται έχουμε αλλάξει πίστα Και πίστες πολλές Και Νίκος Σανδρουλάκης που αλλάζει προς το παρόν την πίστα Στο κόμμα του Θα δούμε αν θα γίνει πρωθυπουργός Για να έχει και αυτός τη χαρά να αλλάξει πίστα Και στην χώρα Να μείνουμε στα θετικά, να τα θυμηθούμε και μας βοηθάει πάρα πολύ η κυρία Κεφαλογιάννη με την έντονη ερώτηση, μάλλον την ερώτηση έντονο ύφος που κάνει. Πράγματι, η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Τι Ο τουρισμός πάει σφαίρα, για να το πω πολύ. Απλά το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα. Θα πάμε λογικά από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Τι είπατε! Ένα. Δύο. Τρία. Τρία. Πέντε Έξι Εφτά Ο Κυριάκος Μητσοτάκη τον, τον έχει 24 Γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης δυναμική Τι είπατε? Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Θέλετε λίγο να πείτε τι είπατε, θα το επαναλάβετε? Θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Μα διευκολύνει πολύ η κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί επαναλαμβάνουν στην ερώτησή τη, ω απάντηση, αυτό που έχουν πει πριν. Οπότε το εμπεδώνουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. 2.11 το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένει. radioparkiparapolitical.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ εδώ τώρα μπροστά. Ο Δημητρη Κύρικο είναι πιο μπροστά. Έχει την κονσόλα μπροστά του, πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα ένα τέτοιο κουμπί να πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Μετά ένα άλλο κουμπί να φύγουν και διαφημίσει και μετά ένα άλλο κουμπί για να ξανάρθουμε. Έλα, μάνα μου. Έλα. Τι ακούω, μετά από πολύ καιρό ο Μούδος της Ένα. Όσοι πολίτε επιλέγουν την αποχή, εκφράζουν αυτού του τρόπου.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 Ό,τι oh, του είπαν ε. στο μεταξύ, νομιδίου Μητσοτάκη, ότι θα βγει τώρα ένα πύργκη, ένα μποναέρε, μια γεροβασίλη και θα αλλάξει την ατζέντα. Τρίτ να του πούμε ότι αυτού πια δεν του ακούει κανένα ούτε μέσα στο σύριζα. ούτε εκτός. Βλέπω πολύ το χέρι σε σήμερα. Με χαρά που ε, παίζει μόνο Νέα Δημοκρατία, δεν ακούγεται για το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, μόνο μια γεροβασίλη. Βάλετε τη γεροβασίλη. Δεν πει τηλέφωνο να πει ΑΜΑΝ, όλο Νέα Δημοκρατία παίζεται. <laughs> Παίξτε και λίγο αντιπολίτευση, <laughs> δεν είναι μόνο αυτή. Λοιπόν. Δεν σ' άκουσα λοιπόν. να παίρνει να λε. Ε <laughs> <laughs> Ε, είσαι λίγο αλακάρτ. Δεν είσαι και τόσο αντικειμενική, μάλλον. Ε, είμαι, είμαι. Θα βάλετε στο δεύτερο μέρο, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να τελειώνουμε γιατί θέλω να ακούσετε το δίμηνο. Μάθε την παλίτσα ρε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδε, έχει γίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε: Δεν σχολιάζουμε τι απόψει των πρώην πρωθυπουργών. Εδώ όλη τη μέρα ρε μαλάκι και εκεί πέρα προσπαθούν να βρουν τι έχει πει ο γύρο Ντασίπρα, να λύσουν το γρήφο του, τι ήθελε να πει και δεν. Μάθε την παλίτσα. Δεν σχολιάζουμε τον τέο πρωθυπουργό. Να το, δεν είναι. Μια χαρά τα λέω.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 Μου. Έλα. Η γιαγιά από τον Μπραχάμι. Έλα, μερίδια. Άκουσα ότι πάτε για διακοπέ. Πάμε. Διακοπέ και με καλό να ξανάρτε. Αλλά κάτω να σου πω τώρα και κάτι. Πες το. Ο ελάχιστο ρόον χώρα. Φύγα η δάρου τώρα. Ο ελάχιστο ρόον χώρα. Φύγα η δάρου τώρα. Προ το δούμε, βρε. μου, τι να προτακούσουμε πολλή φαγούρα για ένα δέντρο που ξερένεται που δεν απλώνει. Λέει στη νέα δημοκρατία που το ηρίζα του θέλουν κόψιμο. Θέρω εγώ. Το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται ακριβώ γιατί αποκόπει από τι ρίζε του. Έστω βρε από μου ότι ένα δέντρο είναι στην αθήνα μέσα στο κέντρο. Που σίτρω σε μεγάλο δέντρο. Στην ατίνα με στο κέντρο. και καινούργιο δέντρο. Έχει δοκινά τα βίλα και ολογλικά τα μήλα. Αποστολάκι. Ναι. Τι κάνετε, φιλε. Καλά. Να σου πω γιατί μα βάζετε όλο αυτό το μιτσοτάκι και κέικου. Δεν σου είπα να πάνε στο για όλο τον Και ακόμη παραπέρα, τι βάζετε τώρα εκεί να μα λέει τι μαλακίε τη. Αυτή την αρχώνευτη που είναι για ο μπαμπάκα τη. Πέρσι, οι άνθρωποι ψηφίσανε για την κυβέρνησή του. Φέτο, δεν είχαν κανένα μελόγο. Και τι να πω, δηλαδή. Αυτοί δεν υποφέρονται, ρε παιδί μου. Μα κάνει να μισήσουμε εσά. Εμά. Εσά που μα βάζετε συνέχεια. Έτσι. <laughs> θα δει πόσο ε... θα φά τώρα. Τι να σου πω Τώρα, θα σε γονατίσω στην τώρα, στο μυτσοτάκι σου όλου αυτού και όλους του ασώγια. Μάιστα, η τηλεόραση δεν του βλέπουμε. Εγώ, μόνο ελληνοφρένεια, ακούω και δεν μπορεί να φτιάξει. Στην ελληνοφρένεια θα του ακούς και θα του γέμισε. Τελειώσατε. Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι σημαίε του αγώνα περισσότερο ενωμένη και περισσότερο αποφασισμένη παρά ποτέ. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα. Πρέπει να λογιστούμε ότι πάλι όπω παρέλαβα ένα κόμμα από το 17,8% το οποίο έμεινε σε σταθερά επίπεδα, mm -hmm. έτσι παρέλαβα και μια νέα δημοκρατή στο 41% που τώρα είναι στο 28%. Μπράβο! Yeah. Ωραία δεν είναι να είσαι στο μυαλό του Στέφανο Κασελάκη και να σκέφτεσαι έτσι. Ε, ο Στέφανος Κασελάκη έδωσε τη συνέντευξη χθε και είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία για τι παραλαβέ, παραδόσεις πώ έριξε τη Νέα Δημοκρατία, πως μείωσε τη διαφορά. Μόνο του όλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε αντίπαλο, ούτε λαό που ψηφίζει, ούτε καταστάσει, πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Όλα αυτά είναι παροχημένα. Είναι αυτό μόνο του το εγώ του. Και καταφέρνει. Ρίχνει κόμματα, ανεβάζει κόμματα, μειώνει διαφορέ. Ψάχνει φέτε, ψάχνει απορριπαντικά και κάνει άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Και κάνει και δηλώσει πολύ ξεκάθαρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν ήταν δικό σα, έπαιρνε μαύρα χρήματα. Μα αναφέρομαι αναφέρομαι στι επιλογέ που πολύ, πολύ πρόθυμα ε, μου πρότειναν. Mm. Για να μπορέσει να μην υπάρξει η επιλογή του, του οικονομικού ξορθολογισμού, ο οποίο προφανώ αναφέρεται και στα μέσα μαζική ενημέρωση. Εννοείται ότι ο προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα χρήματα ή όχι. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε στον πρώην Οικονομικό Διευθυντή. Ωραία, κάλυψε εδώ Τζίπρα. Καθαρή κάλυψη, εδώ το ακούσαμε. Δεν γνωρίζει κάτι, κομπιάζει βέβαια, για τα μαύρα χρήματα. Αλλά ρωτήστε τον προηγούμενο Οικονομικό Διευθυντή, γιατί ο ίδιος δεν ξέρει κάτι. Το αφήνει έτσι να απλανάτε. Για ένα θέμα, η Σιριζέ Καμαρώναν ότι, δεν, ε, ότι είχαν καθαρά χέρια. Γιατί όλα τα άλλα τα κάνανε ρόιδο. Όπω ξέρουμε, θυμόμαστε και έχει κρυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ήρθε ο Κασελάκης λοιπόν με στη γενική αποδόμηση, το έβαλε αυτό στο κέντρο τη πολιτική. Άναψε τα φώτα, του προβολεί και το έριξε πάνω. Του έριξε πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν, διακινούνταν. Μαύρα χρήματα. Αυτά δεν γίνονται με το δικό του ΣΥΡΙΖΑ, γίνονταν με το δικό του Αλέξη ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει το δικό, μου, το δικό σου, όπω γνωρίζουμε. Τα ξέρουμε όλα αυτά και. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα το πρωί, ο κυρία Κοσμίτσο στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει στα Υπουργεία, τίποτα PR και δηλώσει και ανακοινώσει, επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγεία, Υπουργό Συνοάδωνη. Εκεί απ' έξω ήταν συγκεντρωμένοι δικοί του ψηφοφόροι. Ετοιμαζόμαστε Ευκάς, για την γιορτή μα. Στι 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε Καλή, καλή Σα ευχαριστούμε για το όνομα Σα προσέχει ο Υπουργός Ρωτάει και λένε εκεί οι κυρίες Πάρα πολύ τον καλύτερο έχουμε τον καλύτερο Αντικειμενικά τελείως Αυτές που ήταν δίπλα Στον Πρωθυπουργό που σημαίνει έχουν ελεγχθεί Από ασφάλειες, φρουρές Βάζουν και δικού του ανθρώπου μόνο σε κάτι τέτοια, ή να λένε την κόμινο εσύ. Αυτό δεν το είπανε σήμερα, αλλά είπαν το άλλο ότι είναι πολύ ευχαριστημένε. Χειροκρότησαν που έχουν τον καλύτερο Υπουργό. Και ποιο δεν είναι ευχαριστημένο από του Έλληνε πολίτε που δεν ήταν σήμερα στο Υπουργείο Υγεία και είναι μακριά, σε όλη τη χώρα, διάσπαρτο από εδώ και από εκεί. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον καλύτερο Υπουργό Υγεία. Και μπράβο στον Πρωθυπουργό που διόρισε τον καλύτερο Υπουργό Υγεία στην κυβέρνηση, δεύτερο μέρο λαού. Έλα με τη μία. Ναι, ναι. Αλήθεια. Σε περίμενα. Δεν το περίμενα, ούτε εγώ. Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Το έχετε παρασέσει έτσι. Δηλαδή, καλή πολιτική θέση, αλλά τα στροφάκια δεν τα μπερδεύετε. Πώ λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική νέα δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτέ τι εκλογέ, Τα στροφάκια είναι η ιερό πράγμα, Έτσι. Τα στροφάκια δε δεν θα τα ξαναβρήσει στα στροφάκια, τέτοια φάση. Παναγία, δεν θα τα ξαναβρήσει στα στροφάκια. Τα στροφάκια, τα αληθινά τα στροφάκια, Εσύ. Αδεξιό και εσύ. Όχι, ρε. Ε, ποια είναι τα αληθινά στροφάκια. Αν είναι, εγώ δεν σε Ναι, εγώ βρίζω όμω, συμμαθιρό το όμω. Κοιο ξέρει, αυτή είναι η. Δεν υπάρχει ο Βρωμοστομούλη, Το στροφάκι, Όχι. Ο Βρωμοστομούλη. Ναι, το γνωστό στροφάκι. Α Που εγώ σαν παιδί το 80 μεγάλο μαστά με και είναι μια ιερή ανάμνηση Τι θα τώρα με τους μαστάκες, τους σαμαράδες και τους καραμανίδες Ναι, αλλά κάποιοι μεγαλώσεις με αυτούς και τους έχουμε σαν ωραία ανάμνηση Ναι Δεν Είναι, και αυτό. είναι και αυτό, ναι Γεια σας, Για σου το μου. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Καλά. Μια ερώτηση. Επειδή έχω πάρα πολλέ μέρε να δω τηλεόραση και να παρακολουθήσω την επικαιρότητα, ακούω τώρα στην εκπομπή αυτά τα ωραία λόγια που είπαν ο Μπόλετ και ο λόλεκ", στην εκδήλωση. Αυτοί. Είναι νομίζω το... είναι ο το... <εδίκτ> και μπάτχετ, αλλά τέλο πάντων. Αυτοί θέλουν να κάνουν δικό του κόμμα ή θέλουν να πάρουν αυτό το ήδη υπάρχον, αυτό. Εγώ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 Τόνι αγάπη μου, έλεγε πάρε με από εδώ. Πού είσαι, Εδώ είμαι, στο Δαφνί. Α, θα μπορούσε να πει ο Άθωνε <laughs> να το πει αυτό πάντω. Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Εγώ αυτό περίμενα. <laughs> Είρε, η μωρή καρδιόλα, τι λέει, Μοργαριό, τι κάνει. Α, εσύ είσαι. Σα ακούω, Έλα, Μοργαριό, Δε Δεν ακούω καλά, τι κόμμα είσαι τώρα. Ε? Δε σα ακούω καλά, στηρίζει το Στέφανο. Έλα, Μ' ακούω. Όχι πολύ καλά. Ωραία, Στην μωρή. υπόγα πάλι τη Κουμουντούρου είσαι. Είμαι το κόμμα που λιδωρείται όλη την ώρα, ρε. Ποιο. Ε, αυτό Ένα είναι το ακόμα που λέγοντα. Κόμμα είναι, είναι ακόμα αυτό. Είναι. Ακόμα είναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα. Τι λες. Α, ευχαριστώ ναι. για την ενημέρωση. Ναι. Δεν είχα καταλάβει κάτι, ωστόσο ευχαριστώ. Και ο Αντύνη με το κωστάκι κράζανε και πέρα το μισοτάει και τα λοιπά και δεν κουνιέται φίλο. Ενώ του άλλου που κάνανε δηλώσεις, πολύ πιο ήπιες, έτσι. Άρχισαν. θα παίξουν ξύλο. Θα κάνω <laughs> Σε λάθο κόμμα. Να σα ενημερώσω σχετικό. Είσαι σε λάθο κόμμα. Εκτό κανεί εκεί με άλλο τελία σε αναμονή. Λε τι να γίνει τώρα όπω περισσότερο τη Κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο λέξη, θα πεδίζουμε να μην είμαστε στη τελικά μα σε μια βάρκα. Αποφάσισα λοιπόν να διαμισουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είσαι σε αναμονή, μπράβο. Παράγεται και πολιτική έτσι. Μπράβο. Όχι μπράβο, μπράβο, γιατί εγώ μαλάκα. σε γνώρισα μαλάκα παραμένει. Αφού είναι όλοι μέσα κατάλληλα. Μα η αριστερή είναι αλλιώ. Να ο λέξη α πούμε είναι κάτι. Εκτός. Το κουτσούμπα να βρω σωτηρία. Ρε. Όχι, κατημήνιση για Τσουκουτσούμπα. Ε, όχι, Είπαμε μιλόνι. στο φεστιβάλ της ΚΝΕΤ θα έχει μαλακόμετρο φέτο. Όποιοι περνάτε απ' έξω ή μπαίνετε μέσα θα έχετε φωτάκι. <συντήρια> όχι ότι δεν θα σας αφήνει να μπείτε, θα μπείτε. Α, Α, απλά το θα πώς ξεχωρίζετε. Πώς... Μάλιστα. Λοιπόν, θα, θα το έχω υπόψη μου. Να το έχει. Λοιπόν, βάλτε το και στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μα είναι. Κάνει χαβαλέ με τον ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Το φίλο ακροατή. Που περνάει τα δικά του βάσανα, βασανίζεται ο άνθρωπο εδώ και χρόνια με τι επιλογέ πολιτικέ που κάνει. Δεν πειράζει. Ο πρόεδρο του, όπω είπε ο ίδιο, τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε τον τωρινό πρόεδρο, πώ είπε χτε το Σρόιτερ ότι εκτιμά ή ποια σχέση έχει με τον προηγούμενο πρόεδρο. Η σχέση μου με τον κύριο Τσίπρα είναι αμυγό πολιτική αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το έργο που έκανε ε, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο. Το κυβερνητικό έργο το τιμώ. Αυτή είναι η παρακαταθήκη βάση στην οποία πρέπει να πορευτούμε. Και συγχρόνως θεωρώ ότι το κόμμα το οποίο προσωπικά ανέλαβα με την ψήφο του, των μελών του ΣΥΡΙΖΑ είχε παθογένειες και προβλήματα mm -hmm. και επίσης τρύπε, ανοιχτέ τρύπε που έπρεπε να κλειστών. Τι είναι, θα μαντάρουμε τις τρύπες, τις τι τρύπε, τι ανοιχτέ, τι τρύπε, τι εννοεί τρύπε. Ο προηγούμενο πρόεδρο άφησε τρύπε που πρέπει να κλειστούν, ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό στο κυβερνητικό του έργο. Αλλά στο κόμμα τα άφησε μπάχαλο και μαντάρα. Ενώ στην κυβέρνηση τα πήγε πάρα πολύ καλά και εμπνέει, όπω είπε ο Στέφανο Κασελάκη. Αν παράξενο πραγμανό δεν κοιτούσε το κόμμα του ο και ήταν ένα τέλειο το τσίρκο, φάνηκε. Ε, στη χώρα τα είχε πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Φοβερό, είναι από αυτού που λένε ο παππούτζη δεν έχει παππούτζη να φορέσει, αλλά φροντίζει τον αλό: τα παπούτσια, κάπω έτσι. Μια παροιμία. το ίδιο ακριβώ. Και ο Αλέξη Τσίπρα έχει οριμάσει. Ο Στεφάν Κασελάκη πήγε στην Αμερική, έβγαλε τα συμπεράσματά του, έκατσε 20 μέρε εκεί, αφισεμούσει. Όλα αυτά βοήθησαν. Ήταν και το ότι παρέλαβε μια νέα δημοκρατία από το 41 και την πήγε στο 28, Ήταν κοινή και πάρα πολύ μεγάλη. Μείωσε τη διαφορά μόνο του. Οπότε όλα αυτά τον ορίμασαν. Αυτοκριτική έχετε κάνει. Θέλω να σα σας θέσω μια δήλωση του κ. Πολάκι mm. σε μια συνέντευξή του πολύ πρόσφατα. Δύο από τα λάθη, λέει που έκανε ο πρόεδρο, είναι ότι προέβαλε πολύ τον εαυτό του και την προσωπική του ζωή. Δεύτερο λάθο, προέβαλε τον πλούτο του. Αυτό στήχησε στο αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό. Καρχά, συμφωνώ και επίση και, και εγώ ίδιο το είχα πει σε άλλη συνέντευξή μου πριν από δύο εβδομάδε περίπου, ότι όντω αυτό ε, μπορεί να απόθισε κόσμο. Συγχρόνω, πάμε παρακάτω. Το αλλάζω. Εντάξει, άλλα, το... Ο... το καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να, να έχει ο κόσμος Πώ θα είναι ο Κασελάκης από εδώ και πέρα λοιπόν Όπως με βλέπετε σήμερα Έτσι σεμνό Νουνεχή Σοβαρό, τεκμηριωμένο Αυτό που θέλουμε δηλαδή από έναν κέντρο αριστερό γέτη, να λέει ότι παρέλαβε ευτυχώ που το άλλαξε, δεν θέλει πολλέ εγωπάθειες ε, Παρέλαβε το κόμμα Το άλλο της Νέα Δημοκρατίας Από 41 και το πήγε 28% Τι άλλο να μάθουμε για τον Κασελάκη, τα ξέρουμε όλα. θα βλέπουμε τη φάρλη από εδώ και πέρα, θα κρύψει και τη φάρλη. Τα σπίτια τα έχουμε δει, ξέρουμε τη διαρρύθμιση, ξέρουμε που είναι το μπάνιο το τουαλέτα, το σαλόν, κάμερα. τα πάντα έχουμε δει, το ένα σπίτι, το άλλο σπίτι. Τα ξέρουμε όλα πια, δεν θέλουμε και εμείς να μάθουμε τώρα που αποφάσισε να σοβαρευτεί και να κλειστεί μόνο στα αμυγός πολιτικά θέματα. Πάμε λίγο, επειδή είναι καλοκαίρι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα περίπου στο Μισό Εδώ πέρα, Σταθανιά. Μορφονιά με μορφονιά, σμιγιτάλα σε τον ουρανό. Εκεί που το πλένου ουρανού, συναντάει το γαλάζιο. Η δαραπάρο και η ψάρα. Η Μυτιλήνη, και τα λανσιάτισ ελλάδας. Τον ήλιο για ψάρα και βαρκάρι τον απλιγερινό. Σφάλμα τον Μα το μεράκι μου την αγαπώ Με αγάπη Μα το μεράκι μου πως να το πω τη μάνα το Έχει χρεμία, έχουμε σωσίδια! Ροδομικό νοκέτσι야! νησιά και πέλαγου, την Ξύρω, νάξω, Στη βίλα μου στι πέτσε. μου στα Το είναι. You are beautiful, I love you You are beautiful, I love you Τα μοσχονίστια, ο Αδιάβατο, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαμπλο. με Όλοι είμαστε. και Σε κάθε νησιά! Yeah, yeah. Έπρεπε να τελειώσει κάπω. Οπότε φρέναρε. Εδώ ατμόσφαιρα A τη. Θέμη κρίτη και Κέρκυρα και Το μισό Αιγείο, πήγαινε από εδώ από εκεί. Έχει αφήσει το βόρειο εκτός, Όλα τα, τα είχε με κάποιο τρόπο. Φτάσαμε στο τέλο. Και για σήμερα ακολουθεί το τρίτο μέρο Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, τα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία, αυτό είναι. Και εγώ είμαι σε φάση ανασύστασης. Από τι? από τι. Από τη σεζόν, ρε φίλε. Από τη σεζόν, μα με το αίμα. Σε ρώτησε κάποιο. Για ποιο πράγμα, από όλα. Σε φάση, τι φάση, Εντάξει, εννοείται. δεν πάρει Ναι, έχει ακόμα η σεζόν, Δεν πειράζει, να σα το κάνω πιο λιανά, πιο φραγκοντήφραγκα. Yeah. Λοιπόν, ξεκίνησα το Μάρτιο, πάρτι, πάρτι στι 17 του Μάρτιου. Και το πάρτι διήρκησε μέχρι. Δύο-τρει μήνε ακόμα, μέχρι το Μάιο, 13 Μάιο που παρετήθηκα. Α, τώρα μιλάμε. Ναι, ναι, πριν τραγουδούσαμε, τι κάναμε. Ναι, ναι, ναι, όχι, Καλό κι αυτό. Πάλι πήρε να μην πει τίποτα. Όχι, θα πω, αλλά αν μ' αφήσει. Αυτό δεν αυξήσει. Παντρέμει και, να και πανίλτε από προηγούμενο καθεστώ. Δεν αυξήσαμε το Φιμπιά στον αυξή... καφέ. Να φανταστήσω ότι θα γίνει επανάσταση στην Ελλάδα μόνο για το καφέ. Μην μα πειράξουν τον καφέ μπορεί να μα πειράξουν όλα τα άλλα, δηλαδή όπω και πήγε ο ψεκασμένο. Σκαρφώστε μου χίλια εμβόλια. Αλλά την πίστη δεν θα το μην καλάξετε. Αλλά το καφέ δεν θα μου το πειράξετε, εγώ θα πω. Δεν γίνεται να κλείσουν τα μαγαζιά, αλλά τι καφετέριε θα τι κρατήσουν ανικτέ. Και τον καφέ προσβάσιμο οικονομικά. Αλλιώ θα γίνει τι κολάσεω. Ρε αποστέ! Έλα Πρόνια Ευχαριστώ πάει πέρασε τώρα Είπες ευχαριστώ Ευχαριστώ Τι ευχαριστώ ρε σηκάτω αφού είσαι άθεος Είδες ήθελες να πω ευχαριστώ για να πεις τη βαλακία σου Εγώ σου είπα πάει πέρασε και εσύ το πάλευες εκεί Τι το πάλευε. άκουσα ευχαριστώ ρε και λέω τι ευχαριστώ λέει Μα δεν είπα ευχαριστώ Α. Το αλλίευσες Δεν μου λες Τι? Γιόρταζες Δεν γιόρταζα, τι είμαστε εμεί για να γιορτάζουμε Δεν μου έλεγα από στο Λίξη σε Κολυμπίθρα Ναι Γιατί μπήκες σε Κολυμπίθρα Όχι για αυτό που φαντάζεσαι, για άλλο λόγο Μου έλεγα πως κατούριζες μέσα Όχι Ξέχω ικανό Στη δικιά μου κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο Στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο Και το όνομα που μου δώσαν ήταν χαμέ Αλκοολούχο ε Ναι είχαμε για άλλη φάση δεν ήταν γι' αυτό που πιστεύει. Νίκιας όμως Δε σε χάλασε ε, τι να σου πω με ρίξανε γιατί είχε νερό αλκοολούχου σου λέω Νίκιας ο Κολυμπίθρα άρα έχει μαγαριστεί χριστιανός Τώρα θα συζηνοηθούμε ή όχι Ξέρω Όχι Άστο. έλα γεια Ναι, χαίρετε, ο Μαρκόλι οι Αγγλόφωνοι έχουν εμπεδώσει του εξωγήινους και τα UFO, Εντάξει, είναι άσχετοι όμως να εμπεδώσουν και την κινητήρια δυναμή τους που είναι η βαρύτηση τεχνητή και το παράδοξο διδήμων Αϊνστάιν. Να σταματήσουν το flashback ύπνοσης δεν είναι μάγοι τη Αφρικής και να πάνε στον Αϊνστάιν στο παράδοξο διδήμων βαρυτική διαστολή του χωροχρόνου. Να του το πω και αγγλικά يون gravity gravitational time delay on tolling speeching alas ne epoches kimona Καλησπέρα από στήλη. Καλησπέρα friet. Πώ σα αδελφέ. Καλά. Και εγώ ακόμα καλύτερα. Πήρα να σα πω, σα ευχαριστώ πολύ που με ανέφτηκε και μ' άκουσε. Εγώ σε... Πότε? δεν σε πήρα την παρασκευή και σου λέγα για τι συνταγέ για την πολιτική κουζίνα, εντάξει, μπερδεύτησε λίγο. Α, ah, Μπορείς... ah, Μάλιστα ναι. Λοιπόν, το βρήκα. Με την Ελένη του τη Λουκά τα έλεγε αυτά. Μάλιστα. Απλά θέλω να πω ότι ναι, αν υπάρχουν, είναι μια ενέργεια η πολιτική κουζίνα, απλά υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ στα φαγητά. Δηλαδή, ο καθένα προσέβει τη δική του πινελιά. Με την έννοια ότι η κουζίνα μα ενώνει, δικό σα. Ποιο είναι το σύνθημα που όλοι μα ενώνει, μαζί με την κουζίνα. Αλήντιες λουρφιά είναι Όχι. Λάθος απάντηση. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην σας αλληλίζω άλλο. ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά και εσύ και ο και όλοι οι συντελεστέ της εκπομπής. Να είστε καλά, έτσι. Το 5 γραμμάρε στα γιόματα. Ναι, δύο τρία κουνήματα ακόμα, τι θε. Όλοι τώρα πέρασα από το μαξί μου και είδα σκαρτά. Τι είδε, Οτέτε μέσα με ένα σκυλάκι. Ποιο λένε να είδα. Ποινών, Το κομπονικό. Στο μα, στο μαξί μου μόλι έμπαινε. Απίστευτο. Πώ και έτσι, μήπω στη γέννητα είναι και ο υπουργό κυβέρνηση που σχετίζεται με το μαξί μου. Βλέπει κατάσα να πάει καλύτερα ημέρα. Απίστευτο. Μασα συνεργαία. Αν το βλέπει προβλητικά ναι τώρα θα σε πάει.